Το σούτο ο εστάνε το την ανάγκη να αφιερωθεί όλος στη μελέτη της τέχνης. Και επειδή έβλεπε ότι στην πατρίδα του, ανάμεσα ισπολές πολλέ σχέσεις και συγγενικές και φιλικές, ήταν δύσκολο για αυτόν να απομονωθεί όσον ήθελε, επέρασε το 1828 εις την Κέρκυρα, όπου και εγκαταστήθηκε και έμελε να τελειώσει τι ημέρες του. Άμα έφτασε αυτού, επήγαν να τον χαιρετήσουν οι καθηγητάδες της ήδη από τον Λόρδη στη στιμένη Ακαδημία. Και από αυτού ένας, ο Βάμβα, τον επαρακίνησε να μεταβεί στην ελευθερωμένη Ελλάδα με τούτα τα λόγια. Εψάλατε τον ένδοξο αγώνα τη, υπάγεται τώρα να φιλήσετε την ιερά ναυτή Γη. Η στην Κέρκυρα έλαβε αναφορμή. Να εμβαθύνει ει μίαν από τι ωραίε τέχνε, την οποία αγαπούσε και εννοούσε όχι ο λιγότερο παρά τη δική του. Εγνώρισε τον έξοχον και ερκηραίον μουσικοδιδάσκαλον Νικόλαον Μάντσαρον, ο οποίο είχε ήδη μελοθετήσει την φαρμακομένη. Τη μουσική και τη ποιητική η στενή συγγένεια, τη οποία λαμπρό παράδειγμα και ίσω άκρον. Ήταν το ιδιαίτερο ποιητικό πνεύμα του Σολομού, ο προ την τέχνη υψηλό ζήλο, όπου διακρίνει τον μάντσαρο, εμόρφωσε μεταξύ του εκείνη τη θερμή φιλία, η οποία αναπαύεται ομοίω ει την συγκοινωνία του νοό και τη καρδία. Ο μουσικό εμέτρησε διαμοιά το ύψο του ποιητή, ενόησε τα πλάσματά του και δεν άργησε να χαρίσει στο έθνο του το πρώτο ελληνικό μουσικό καλλιτέχνημα τον ύμνων στην την ελευθερία. Το πλούτος της ποιητική ύλη έδωσε αφορμήν στον τον μάντσαρο να δείξει και αυτός την μουσικήν του δύναμη ιστα τα 24 κομμάτια όπου συνθέτουν το πονημά του, εις τα οποία, με ανάλογη αρμονία, συνοδεύει τα διάφορα ποιητικά φαντάσματα, αλλάζοντας αρμόδια τους ρυθμούς και τα μελωδήματα από τον μαλακότερον έως τον αυστηρότερο χαρακτήρα. Είπα ελληνικό το σύνθεμα διότι ο Μάντζαρος μόλον ότι μορφομένος εις την Ιταλία όμως εις τα περισσότερα του πονήματα και εξόχωσης των ύμνων έπλασε εμπνεόμενος από τη δημοτική μουσική έναν νέον είδος του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι η καθαρή απλότης και η θερμότης ίδια της Ανατολής και ενώ ο μουσικός εμψυχώνεται εις τη μελέτη της τέγνης του από τον ποιητή τούτο πάλι Καθημερινό οικειώνε το περισσότερο εις τον μυστηριό διεθέρα τη. και εις ολίγο διάστημα καιρού, δίχως να τη μάθει επιστημονικός, έφτασε να μαντεύει τους βαθύτερους συνδυασμούς της. Η έλλειψη των σημαντικοτέρων χειρογράφων ματαιώνει πάντα περισσότερο την προσπάθεια να ακολουθήσουμε τον ποιητή ή στην αδιάκοπη πρόοδο του πνεύματός του. Αυτή έμεινε μυστήριο για όλους, επειδή ο Σολωμός δεν έδειγνε πλέον κανενός τα συγγράμματά του. Και σημαντική απόδειξη αυτής της αλήθειας είναι το ανέκδοτο απόσπασμα «Ο Κρητικός», το οποίον εφάνηκε το όντι ύβρεμα εις πλέον εγκαρδίους φίλους του. Μόνον ο λίγον καιρό αφού έφτασε η Κέρκυρα έγραψε και δημοσίευσε χειρόγραφην το 1829 την οδή της μοναχής από την οποία φαίνεται ότι κανένα ποιητικό ύψος δεν τον εδίλιαζε. Όταν η τέχνη τολμάει να εκφράσει θρησκευτικούς στοχασμούς κινδυνεύει πολύ να χάσει την ανεξαρτησία της και να φανεί μικρή σημάει στο βάθος της αποκαλυμμένης αλήθειας. Ο Σολωμός ευγήκε αξιόλογα από τη δύσκολη θέση και δυνήθηκε σημάει στην αγνότητα της παρθενίας πλαστικός να παραστήσει τα πλέον μυστηριώδη νοήματα του χριστιανισμού, την θείαν αγάπη του θεανθρώπου προς το πλάσμα του εις την αρχέτυπη χαριτωμένη εικόνα της νεκρομένης νύμφης του Χριστού. Στροφές 11-12 Την πλάση, στροφές 8-9, μυστήριο, του οποίου ο χριστιανός ποιητή αντιπαραθέτει ως εξήγηση το άλλο μυστήριο, την Ανάσταση, εις εκείνες τις δύο στροφές, οι οποίες θα μείνουν ως ένα από τα παραδείγματα του ύψους, σπάνια και εις τους μεγάλους ποιητάδες. το τρόπος ο λομός εξακολουθούσε με θάρρος το ποιητικό του στάδιο όταν από τη γαλήνη της απλής και φιλάνθρωπης ζωής του με βία τον άρπαξε μία δίκη σκοπός της οποίας ήταν να του αφαιρέσει όλην την κατάστασή του και κατά δυστυχία, εις τα πέντε έτη όπου εδιάρκεσε η κρυσολογία έτριψε μέρος του πολύτιμου καιρού του για να αντιπράξει εις την επιβουλή των εχθρών του. Μόλον ότι ησύχαζε ο νους του εις την απόφαση όπου είχε πάρει, ανετύχαινε να χάσει την ηλικήν ανεξαρτησία, να εγκαταστηθεί εις Παρισίους και να φυλαχθεί από την εσχάτην ανάγκη, όχι εμπορευόμενος τους καρπούς του πνεύματός του, αλλά μεταφράζοντας εις την Ιταλική νεοφανή γαλλικά συγκράμματα. <συμπή> Τούτη η μεγάλη μεταβολή στην οποία κινδύνευε να πέσει Δεν τον εμπόδιζε Να καταφεύγει συχνά ιστον κόσμο της φαντασίας Όθεν Εις αυτή την εποχή 1833 Έγραψε τη φαρμακομένη στον Άδη Και ετελειοποίησε Ένα μέρος του Λάμπρου Και το εδημοσίεψε 1834 Για να εμψυχώσει την ανθολογία Περιοδικό φύλλο συστημένο από τον λόγιον και φιλελεύθερον αρμοστή Λόρδ Νούγεντ. Εις τα δεκαξιοχτά του Λάμπρου ο Σολωμός έδειγνε στο το έθνος του ότι η απλή γλώσσα δύναται να εκφράσει με θαυμαστή σφοδρότητα και συντομία τα παθητικότερα και πλέον απόκριφα αίσθηματα. Η γιγαντιαία αλαμάται η αντίσταση της θέλησης του ανθρώπου εις τους ηθικούς νόμους δεν επαραστήθηκε ίσως ποτέ η σικόνα τρομερότερη από τούτην του λάμπρου. Και δικαίω έδωσε αφορμή στην σύγκριση με την λέδη Μάκβεθ του Σέξπιρ, ω και τούτη με φρικτήν ανδρία καταπλακώνει την φωνή της συνείδηση, τόσο ώστε ο ποιητή δεν δύναται αλέω να ξεσκεπάσει τα σπαραγμένα φιλοκάρδια της η μία φερόντα τη ει μία φυσική ανομαλία, την ελευθερία. Ω πολυσήμαντη αντίθεση προ τον άνθρωπο, όπου καταστρέφει τον εαυτό του σε ο Έλληνας ποιητής την ταπεινή ψυχή της γυναικός η οποία με τα θεία ορμήματα της αγάπης εννοεί τη δύναμη της χάρητος και τελείει στον εαυτό της το άπειρο μυστήριο της μετανοίας υψηλή θέση με την οποία αναλογεί ο τολμηρότατος λυρισμός και το καθαρότατο ήθος ως προς το όλο του ποίηματος του οποίου είχε τελειοποιήσει διάφορα μέρη το ευρεσκόμενο χειρόγραφο δεν μας θέτει κατάσταση να κρίνουμε Τα σωζόμενα κομμάτια Και εξαιρέτως Τα αποσπάσματα 20 και 26 Δείχνουν πως ο ποιητής Ήξευρε με τα απλούστερα μέσα Να εκφράσει το δεινότερο πάθος Μόλον τούτο Έλεγε Ο λάμπρος θα μείνει απόσπασμα Και αν δεν σφάλω Ο νους του Ήδη τραβηγμένος από μια ανώτερη θεωρία Εις την περιοχή της ποιητική άφηνε ατελείωτο εκείνο το πόνημα, ως, εις την γνώμη του, κατώτερο από την θέση όπου πρέπει να υψωθεί η τέχνη, αν θέλει να είναι εις αληθινή, επειδή καθημερινός εμορφώνεται εις το πνεύμα του μία ιδέα του ποιητικού έργου υψηλότατη, εις την οποίαν να αναπαυθεί με όλες τις δύναμες του νοός και της φαντασίας και από την οποίαν ανάβρισε η σεμνοπρέπεια τη γλώσσης και του ύφου και ο νέος, μεγαλοπρεπής, πολύμορφος ρυθμός του στίχου εις τα 15 σύλλαβα ποίηματά του. Και εδώ αρμόζει η παρατήρηση ότι η γλώσσα λαγαρίζεται ίσια με την ποίησή του εις βαθμών επεσθητών από τον ίμνον στην ελευθερια εω έως τον Λάμπρο και από τούτο έως τα ιστερινά του ποίηματα. Και αυτό η συγγραφέα σχεδόν τη αρχαία ελληνικής Αποδείχνει την ορθότητα της θεωρίας ότι όχι από τη μηχανική προσέγγιση στην αρχαία αλλά από το οργανικό ξετύλιγμα της νέας δύναται να μορφωθεί η φιλολογική μας γλώσσα. Και εις τούτο το έργο ο Σολωμός ήταν ακούραστος. Σοφός παρατηρητής με το ακίμητο λεπτό καλλιτεχνικό αίσθημα άρπαζε από το στόμα του λαού το πνεύμα τη ζωντανή φωνή εις εκείνες τις φράσεις Τες οποίε παραβλέπουν όσοι δεν ευτύχησαν να έχουν τούτο το σπανιότατο φυσικό χάρισμα. Και τις ευάφτιζε, ως έλεγε, εις την διπλή κολυμπήθρα του αισθήματος και της φαντασίας. Αρχή της νέας ποιτικής εποχής του θα θεωρείται ίσως ο κριτικό. Ποίημα το οποίο έγραψε σύγχρονα με τη δημοσίευση του Λάμπρου και του οποίου σώζεται μόνο το εκδιδόμενον απόσπασμα. Ήδη ζητούσε όργανο αρμοδιότερο να δεχθεί το πλούτο τη ρηθμική, η οποία ήταν κλεισμένη στη μουσικότατη ψυχή του. Όθεν, ευάλθηκε να τελειοποιήσει τον πολιτικό στίχο, τον οποίο έω τότε δεν είχε μεταχειριστεί ημι σελεγιακά και απλά συνθέματα. Η μελωδικότατη στοιχουργία του κριτικού, η ρομαντική αυτιποίηση, όπου εικονίζεται μια τοόντι ελληνική ψυχή εις οποία συγχωνεύονται η ανδρία, ο πατριωτισμός και η παθητικότατη λατρεία της αγαπημένης γυναικός, μαρτυρούν την ειρήνη στην οποία εσώζεται η ψυχή του ποιητή μα εις εκείνη την κρίσιμη εποχή της ζωής του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.